Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Είναι μεσημέρι, Σαββάτου. Το στρατό, λέγαμε, και απόψε. Είναι πολλά τα δικά σα τηλεφωνήματα. Πάρα πολλά. Είναι μεγάλη μου η χαρά, γιατί απέναντί μου έχω τον α, καθηγητή, τον Γιώργο Τον Κωτογιώργη, τον καθηγητή πολιτική επιστήμης Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι, κύριε Αττιά. από την τηλεόραση στο ραδιόφωνο. Ναι, πρέπει να πάρω επίδομα ανθιγινή εργασία, ακού, Ακούστε, κύριε καθηγητά, εάν δεν σα είχα στο ραδιόφωνο σήμερα το μεσημέρι. Οι ακροατές και τηλεθεατές δεν θα μου το συγχωρούσαν ποτέ Είναι ο Γιώργος, το Γιώργης, είναι ο καθηγητής ε, πολιτικής επιστήμης Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ε, φίλες και φίλοι λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια Αντιλαμβάνεστε ότι έχει διδάξει στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι δίπλα στον άνθρωπο Και γι' αυτό το λόγο είναι εδώ Κύριε καθηγητά αυτή η κυβέρνηση που θα προκύψει τη Δευτέρα πρέπει να είναι η κυβέρνηση που να καλύπτει όλους τους Έλληνες ή μάλλον να είναι μια κυβέρνηση που να έχει τα πάντα έτσι δεν είναι. Πρέπει να είναι μια κυβέρνηση ε, εκτάκτων συνθήκων που σημαίνει ότι πρέπει να είναι ευρύτατη συνένεσης ναι. να είναι εναρμονισμένη προς τη βούληση και το συμφέρον της κοινωνίας και να υπερβεί το πολιτικό προσωπικό που θα τη συγκροτεί, τουλάχιστον αυτό, τον εαυτό του. Άρα να είναι νέα και ως προς τις πολιτικές που θα ακολουθήσει. Θα πρέπει δηλαδή να είναι μια κυβέρνηση που θα μας εκπλήξει ευχάριστα, που θα έχει αντιληφθεί ότι... Ε, το κομματικό, το πολιτικό σύστημα και το πολιτικό προσωπικό ε, έχει ξεπεράσει τα όρια, διανύει δηλαδή την φάση του πλήρους εκφιλισμού και της κατάρευσή του, κατά το πρότυπο που το ζήσαμε μέχρι σήμερα και συνεπώς θα πρέπει να δείξει ότι έχει την πρόθεση να αλλάξει, να ανατάξει τη χώρα και προπαντός να ανασυγκροτήσει τον εαυτό του και ως προς την δομή του συστήματος και ως προς τις λειτουργίες του συστήματος και ως προς τις πολιτικές που ακολουθεί. Όσοι πιο πολλοί δηλαδή μπουν στην κυβέρνηση, όσα πιο πολλά κόμματα, τόσο το καλύτερο κύριε καθηγητά έτσι. Θα έλεγα τόσο το καλύτερο υπό τον όρο ότι δεν θα αντιληφθούν τη συμμετοχή τους ναι. ως ευκαιρία να κάνουν όλοι μαζί αυτό που κάνανε ο καθένας χωριστά όταν κυβερνούσαν. Μάλιστα. Σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να αποφασίσουν να να μετακυλίουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το εσωτερικό πρόβλημα της χώρας ο λόγος που μπήγαμε στο μνημόνιο είναι, είναι αυτός που έχει να κάνει με το εσωτερικό μας πρόβλημα, με αυτό το κράτος και όχι με την κοινωνία με αυτό το σύστημα που διαχειρίστηκε τα δημόσια πράγματα της χώρας επομένως όταν συζητούν για το μνημόνιο, για το αποτέλεσμα, ναι. σημαίνει ότι συμφωνούν όλοι, από τη μια άκρη στην άλλη, ότι δεν θέλουν να αγγίξουν τα δικά τους προνόμια, το δικό του σύστημα, το οποίο είναι σε απόσταση από το συμφέρον της χώρας και της κοινωνίας. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν αρκεί να λέμε ότι θα, συ, θα συζητήσουμε ή θα διαπραγματευτούμε την Τρόικα, Αλλά. διότι θα φέρουμε μηδενικά Μας. πίσω. Ε, έχουμε απεριόριστα... Και το εννοώ ε, περιθώρια να διαπραγματευτούμε με την Τρόικα Εάν πάμε εκεί ναι. έχοντας ήδη προβεί στα αναγκαία που αφορούν μας Στην άρση των αιτίων Και θα γίνω συγκεκριμένος ε, Ας υποθέσουμε ότι πετυχαίνουμε στην Τρόικα Επειδή την Τρόικα την τρόμαξε η ψήφος Η πολιτική πράξη δηλαδή της κοινωνίας στο μέτρο που ε, ας υποθέσουμε ότι είναι έτοιμη να δώσει χρήματα αναπτυξιακά ή περιθώρια μεγαλύτερα στην ε, Ελλάδα Τι θα τα κάνουν αυτά αφού δεν έχουν αλλάξει το σύστημα Ή δεν θα τα αξιοποιήσουν Μάλιστα. ή θα τα φάνε Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι Με αυτό το κράτος με αυτή τη δημόσια διοίκηση, με αυτή τη δικαιοσύνη, με αυτή τη νομοθεσία και με αυτό το πολιτικό προσωπικό, όπως λειτουργεί, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βγούμε από την κρίση και αν υποθέσουμε ότι βαίνουμε προς μια καλύτερη κατάσταση αφού θα ρέει το χρήμα ναι. σε εισαγωγικά στην ελληνική κοινωνία, το, θέμα, το ερώτημα είναι ποιον θα ωφελήσει, ποιο θα ωφεληθεί από αυτό, μήπως δηλαδή Οδηγηθούμε πάλι στα ίδια αποτελέσματα Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα Άρα λοιπόν η νέα κυβέρνηση πρέπει να έχει ευρύτατη συμμετοχή Άρα και συνενοχή των πολιτικών δυνάμεων Μάλιστα. Να έχει άμεση σχέση και αναφορά στην κοινωνία Να αντλεί δηλαδή να αποκτήσει ξανά νομιμοποίηση Κοινωνική που δεν έχει Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα πολιτικές Πολιτικό σύστημα χάρη Ένα νέο πολιτικό σύστημα τώρα Δημόσια διοίκηση, μια νέα πολιτική δημόσια διοίκηση τώρα. Είναι πολύ εύκολα όλα αυτά να γίνουν αρκεί να υπάρχει θέληση. Που να υπηρετεί τον πολίτη. Νέε πολιτικέ. Τώρα. Έτσι. Και βεβαίω, άρση όλων των νομικών αγγυλώσεων ναι. που εν ανάγκη πρέπει να οδηγήσουν και σε αναστολή άρθρων του συντάγματος τα οποία κατοχυρώνουν Να πούμε, κατοχυρώνουν απλά, να πούμε απλά μερικά πράγματα κύριε να καθηγήτα. Πούμε, Υπάρχει περιουσιολόγιο αυτή τη στιγμή να ξέρουμε ποιον φορολογούμε και με βάση ποια στοιχεία Έχουν πληρώνει φόρο. Αυτό και χρόνια το ε9. Μπράβο. Εγώ δεν λέω να φτιάξουν κτηματολόγιο που, εάν υπήρχαν δημόσιε πολιτικέ, θα φτιάχνανε και χωροταξία και κτιματολόγιο και περιουσιαλόγιο και όλα. Λέτε λοιπόν, πάρτε το ε9. Έχουν τα στοιχεία, έχουν τα δικά Και διασταυρώστε στοιχεία... το με τα τραπεζικά σα βιβλιάρια. Λέμε ότι θα πάνε στην Ευρώπη να διαπραγματευτούν το μνημόνιο. Ναι. Μα εάν προηγουμένω είχαν πατάξει τη φοροδιαφυγή Μπράβο. και διατείνονται, γι' αυτό λέω τώρα, διατείνονται ότι δεν μπορούν μπορούν πάρα πολύ καλά, δεν θέλουν. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα μπορούσαν με τα υπάρχοντα εργαλεία να διασταυρώσουν πολλά πράγματα, αλλά να πούμε... Τα πάντα, πολύ, τα πάντα. Τις, τις καταθέσεις που γινόταν φανερά η φοροδιαφυγή, με τις φορολογικές δηλώσεις όλων, όχι δειγματοληπτικά όλων. όπως λένε, και όλων. όσον όσων πήγαν την περιουσία τους στην Αλοδαπή. Την πήγαν διότι απειλήθηκαν από, τη, από, το, από την πολιτική τάξη με τη διαχείριση που κάνει. Δεν ήταν αυτή. Σε αυτό Πολλοίς κόσμος σας δίνει δίκιο. Άρα λοιπόν κύριε καθηγητά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε... ένα πολιτικό σύστημα ναι. σημαίνει ένα πολιτικό σύστημα που θα δημιουργήσει κάθαρση. Μάλιστα. Θα πάει όλες τις υποθέσεις των τελευταίων ετών στη δικαιοσύνη να αποδειχθούν τα πάντα και να ενοχοποιηθούν και να τιμωρηθούν όλοι. Αλλαγή συντάγματος. Εννοείται, αλλά είναι πρόσχημα να περιμένουμε το Σύνταγμα να καταργηθεί ολόκληρη η νομοθεσία που απαλλάσσει θέτει εκτός ένομης τάξης δηλαδή τους τοποθετεί υπεράνω της δικαιοσύνης τους πολιτικούς ναι. ε, Δεύτερον, η Βουλή να παρετηθεί από τα δικαιώματα, τα προνόμια που έχει, να δικάζει και να αποφασίζει αν κάποιος θα προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Σωστό, Αυτομάτως να τα στέλνει. Και όπου χρειάζεται να ανασταλούν και άρθρα του συντάγματος λόγω των εκτάκτων συνθήκων και ώσπου να γίνει αναθεώρηση. Σωστό. Το, το άλλο θέμα είναι ότι θα πρέπει τα κόμματα να τελειώνει αυτός ο ποσοπαγής χαρακτήρας. Δεν υπάρχει η κουλτούρα του Έλληνα που δεν θέλει συνεννοήσεις. Και συναντήσεις πολιτικές υπάρχει η προσωποπαγή δομή των κομμάτων η οποία δημιουργεί και προσωπαγή διοίκηση του κράτους ναι. υπάρχει επομένως ένα τεράστιο πρόβλημα ιδιοποίησης που γίνεται μέσα από τη, το, το είδος των κομμάτων και τη λειτουργία τους αυτό πρέπει να τελειώσει πρέπει να τελειώσει με την πλήρη ανασυγκρότηση τη δημοκρατική ανασυγκρότηση των κομμάτων και βεβαίω. Εάν θέλουμε να μην επανέλθουμε στα ίδια, πρέπει να συγκροτηθεί μια καινούργια σχέση μεταξύ κοινωνία και πολιτική. Δεν γίνεται η αιτία ύπαρξη όλων αυτών και των πολιτικών και τη πολιτική και του κράτου και τη οικονομία, δηλαδή η κοινωνία, να μην έχει λόγο στα πολιτικά πράγματα. Κύριε πρέπει καθηγητά. η βούληση τη κοινωνία να θεσμοθετηθεί και να ελέγχει. Σα φώναξε ένα πολιτικό να πει: Κύριε καθηγητά, σα ακούω. Όχι βέβαια. Γιατί σα ακούν οι πολίτε και οι πολιτικοί. Σα γυρίζουν την πλάτη. Για τον ίδιο λόγο που καταστραφήκαμε. Διότι οι πολιτικοί ε, δεν θέλουν να ακούσουν αυτό το οποίο αφορά τη δική τους ευθύνη. Δεν θέλουν να αλλάξουν πολιτικέ. Γι' αυτό είπα, Μες... θα, θα, ε, θα τα ακούσω πολύ ευχάριστα. Θα εκπλαγώ εάν αλλάξουν. Αλλά εάν συνειδητοποιήσουν ότι έχουν ξεπεράσει το όριο τη όποια ανοχής ναι. και καταραίει η χώρα ναι. μαζί τους ε, ελπίζω. Ότι θα πάρουν κάποια στοιχειώδη μέτρα. Μου είπατε το πρωί κάτι πολύ ισχυρό. Εάν σοφό... δεν το κάνουν κύριε, κύριε ναι? Αυτιά, να ξέρουν ότι μέσα από την κατάρρευση οι πρώτοι που θα πληρώσουν θα είναι αυτή. Θα τους λυντσάρει η κοινωνία. Και δεν θα έχουν να τους κατηγορήσουν ότι ε, ε, η κοινωνία αυτοδική. Διότι την έχουν εξαθλιώσει χωρίς αιτία. χωρί λόγο. Μου λέγατε το πρωί, και είναι πολύ σοφό και πολύ ορθό, ότι η Ισπανία... Δεν φώναξε κανένα δωνοτού να φτιάξει μνημόνιο Αλλά το φτιάξαν από μόνοι τους Ισπανοί Το ίδιο ετοιμάζονται να κάνουν και οι Κύπροι Και δεν θέλουν κανέναν πάνω από το σβέρκο τους Θα το πω έτσι πολύ πολύ απλά Κανένα δυνάστη που να τους κουνάει το δάχτυλο Και παράλληλα πήγαν στην Ευρώπη οι Ισπανοί Και είπαν ναι έχουμε αυτό το πρόβλημα με τις τράπεζες Πάρτε 100 δις λέει ε, η Ευρώπη Αλλά ε, χτίζουν από μέρα σε μέρα το καινούριο κράτος τους. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Υπάρχει όμως μια διαφορά που είναι θεμελιώδης. Οι Ισπανοί έχουν πρόβλημα τραπεζών. Ενώ εμείς έχουμε. Οι Ιρλανδοί έχουν πρόβλημα τραπεζών. Οι Κύπροι πρόβλημα τραπεζών. Οι Αμερικάνοι πρόβλημα τραπεζών. Από εκεί προέρχεται η κρίση βεβαίως διότι έχει στο όνομα της αυτορύθμισης του, ε, της οικονομίας, του χρηματοπιστωτικού συστήματος Οδηγήθηκαμε σε απορρίθμιση Αυτό είναι το διεθνέ πρόβλημα Το δυτικό θα έλεγα καλύτερα Αλλά εδώ πρωτογενής αιτία της κρίσης Δεν είναι οι τράπεζες Οι τράπεζες πήγαιναν μια χαρά Η οικονομία η ελληνική είχε τέτοια χαρακτηριστικά Που δεν υπέστη τι συνέπειες της κρίσης Που γίνεται τότε ε, Στην Ελλάδα το πρόβλημα του χρέους του ελληνικού Ήταν πρόβλημα ε, κρα, κρατικής λαιλασίας Διάλυσης του κράτους, ιδιοποίησης του κράτους Δεν συνέλεγε τους φόρους από εκεί που έπερπε Και βεβαίως λέει του, Γιατί να θυμόμαστε Αυτό που συνέβη με τον Τσοχατζόπουλο Όλοι το κάνανε Αν πήραν λιγότερα από όσα ο Τζοχατζόπουλος Είναι ποσοτικό το ζήτημα Το ποιοτικό στοιχείο του πράγματος παραμένει Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαφορά Ότι εδώ προκάλεσαν την κρίση mm. Και δεν παίρνουν μέτρα Μάλιστα. για να αλλάξει κάτι Πώς Είστε... να α, βγούμε α, από αυτή σαφής. μαζί μας ο καθηγητής, ο καθηγητής πολιτικής ε, επιστήμης είναι ο Γιώργος ο Κοντογιώργης κομματοκρατία και δυναστικό κράτος εκδόσεις πατάκια ένα εκπληκτικό ε, βιβλίο και βέβαια το ερώτημα που τίθεται είναι πάει ο ένας στην Ευρώπη και διαπραγματεύεται αλλαγές στο μνημόνιο είπαμε όλοι μαζί με μια ισχυρή έτσι, θέση, άποψη: Μπαίνουμε όλοι στο αεροπλάνο και πηγαίνουμε 6-7 πόσοι είμαστε και λέμε στην Ευρώπη: Δεν έχει τον έναν, τον Κοντογιώργη, για παράδειγμα, με 30%, αλλά μαζί του είναι και ο Α, ο... ο... ο... είναι και ο Β, είναι και ο Γ, και όλοι μαζί συνθέτουν το 90% του ελληνικού ο... λαού. Είμαι ρομαντικό, κύριε Καθηγητά. Όχι, ρομαντικό είστε γιατί δεν θα το κάνουν. Και θα προσθέτε για κάτι άλλο ότι εάν όλοι μαζί ναι. πηγαίνανε, ναι. αλλά παίρναν μαζί τους και την κοινωνία. Το λέω αυτό σε επίπεδο συμβολισμού που κάνει την ουσία όμως, ναι. διότι ε, σημαίνει ότι την κοινωνία φοβήθηκε η Ευρώπη και όχι την ετιμιγορία της 6ης Μάλιστα. Μαΐου, Μάλιστα. διότι έδειξε τότε ότι ε, ε, ε, ε, ε, εκμηδενίζει ε, τους προτέτιους και συγχρόνως του απαγορεύει να διεκδικήσουν ηγεμονία. και, και του έδειξε βεβαίω και την κατεύθυνση της πολιτική που θέλουν να ακολουθήσουν. Σωστό. Παρέκαμψαν την κοινωνική βούληση όλα τα κόμματα μαζί. Σήμερα λοιπόν έχουν την τελευταία ευκαιρία να αποφασίσουν ότι όλοι μαζί ανασυγκροτούν το πολιτικό σύστημα, το κράτο και την ομοθεσία, του πυλώνε τη καταστροφή μα δηλαδή. Και Εάν πάρουν τα πρώτα μέτρα ή τα εξαγγείλουν σε αυτή τη βάση και τότε πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας διαβεβαιώ ότι το πεδίο της διαπραγμάτευσης θα είναι πολύ εύκολο αλλά και πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Γιατί πρώτα-πρώτα ξέρουμε πώς λειτουργεί όσοι ξέρουν. Εγώ προσωπικά το γνωρίζω διότι έχω ζήσει εκεί και έχω διαπραγματευθεί πάρα πολλές φορές. Πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Είναι χώρος ζύμωσης και παραγωγής λειτουργει οσοι ξερουν εγω προσωπικα το γνωριζω διοτι εχω ζησει εκει και εχω διαπραγματευθει παρα πολλε φορε πω λειτουργει η ευρωπη ειναι χωρο ζυμωσης και παραγωγη πολιτικων Μπορεί κανείς να παίξει πολλούς ρόλους εκεί μέσα. Αυτό λοιπόν για να το κάνει κανείς πρέπει να έχει το πρόσωπο, το κατάλληλο. Πρέπει να πάει δηλαδή και να πει Κύριε, εγώ αυτή τη στιγμή θα πάρω αυτά τα μέτρα για το πολιτικό σύστημα που είναι υπέτειο, αυτά τα μέτρα για τη δημόσια διοίκηση». Κάνω παρένθεση. ποιο θα έρθει σήμερα να επενδύσει στην Ελλάδα Σωστό. με αυτή τη δημόσια διοίκηση και αυτό το κράτος. Σωστό. Άρα λοιπόν δεν είναι το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας μισθολογικό. Το, αλλά να το δείξουν εκεί. Δεύτερον, να ξεκινήσουν με μία λογική η οποία θα έχει να κάνει με την πάταξη της φοροδιαφυγής. Φορολόγησαν τον άνεργο γιατί δεν θέλησαν να φορολογήσουν την πραγματική φοροδιαφυγή. Ε, σκεφτείτε, το έχω πει πολλές φορές, και επιμένουν πεισματικά να μην το κάνουν, να πάρουν το μην παραγωγικό πλούτο, αυτόν δηλαδή που διέφευγε από τον ηλεκτρολόγο, τον υδραυλικό, του πάντες, κάνοντας διασταύρωση με τις φορολογικές δηλώσεις κατά και την περιουσία. Μαστε, μαστε, καταλαβαίνετε μαστε. ότι θα βρεθούν τόσα χρήματα από εκεί που δεν θα χρειαστεί το μεγαλύτερο μέρος του μνημονίου, αυτό που έχει να κάνει με την εξαθλίωση της κοινωνίας, με την αποδόμηση της οικονομίας. Και είναι πολύ σημαντικά τα όσα μα λέει ο καθηγητής και και θα... Επομένως, το επιχείρημα, αν θέλετε, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ότι κυρίει δου, ισοδύναμα μέτρα, τα οποία είναι προς την κατεύθυνση μιας εξηγίανσης της οικονομίας, μιας διευκόλυνσης των, των επενδύσεων, ασφάλειας διοίκηση και δικαίου. Μάλιστα, μάλιστα. 90 δις ευρώ σε ξένες τράπεζες για ομόλογα, αμοιβαία κεφάλια και κρύπτες στα σπίτια, όλα τα φύγαν από τι τράπεζε. Καλά. Πηγαίνουν στα, στα σπίτια τους χρήματα Το έκανε ένας τη Και μπήκε μέσα στο σπίτι του ένας Αυτός που κλέβουνε Και του πήρε το πήρε 87.000 ευρώ Ένας από τους λόγους που Οι κλέφτες δεν πάνε πια στις τράπεζες ναι. Να ληστέψουν στα σπίτια Είναι και αυτός Μάλιστα. Αλλά ε, είπα πριν ακριβώς ότι Όλος αυτός ο κόσμος Τρομοκρατείται Και απειλείται Από τις πολιτικές Των πολιτικών δυνάμεων όλων των πολιτικών δυνάμεων και εκείνων και οι οποίες διαχειρίζονται στο όνομα της σωτηρίας της χώρας, την καταστροφή της και εκείνες οι οποίες απειλούν με αρχαϊκά προγράμματα του, των αρχών του 20ου αιώνα να μας κυβερνήσουν για να μας οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα πιο σύντομα. Επομένως ε, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ότι για να είναι καλής, κανείς καλός κυβερνήτης ναι. πρέπει... Να ακολουθεί τα ρεύματα τη εποχή, να συντάσσεται με την πρόοδο και να πληροφορείτε κιόλα. Ακριβώ. Και κυρίω, εάν θέλει να είναι καλό κυβερνήτη, πρέπει να είναι καλό και καλά ενημερωμένο στην αντιπολίτευση. Πάμε λοιπόν να δούμε τα θέματα μα, φίλε και φίλοι, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτά από την καθημερινή και την πρώτη σελίδα. Δέρμπι για την πρώτη θέση γράφει η καθημερινή. Στι εφορίες το τέλο των ακινήτων και από εκεί και πέρα. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι. Η Ευρώπη διχάζει και αγωνία Διαφωνία Γερμανίας-Γαλλίας Και θα δούμε αύριο Τι μέλη γενέστε Είμαστε με τον καθηγητή Τον κύριο Γιώργη εδώ, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky Και όπως αντιλαμβάνεστε Καταγράφουμε τι Όλη αυτή την παθογένεια Η οποία ε, έφερε τι Έφερε το, το, το, το πράγμα Εάν δεν είχαν κάνει μάλλον θα το πω αλλιώς, Αν είχαν κάνει μεταρρυθμίσεις κύριε καθηγητά Και όταν λέμε μεταρρυθμίσεις Απλά Κτηματολόγιο, Κτιματολόγιο, περισιολόγιο, διασταύρωση ε9 με καταθέσεις όπως πολύ σωστά είπατε, μία κάρτα υγείας για να ξέρουμε ο καθένας τι, πώς και γιατί, ασφάλεια. Είδατε τι γίνεται με αυτά την αγκληματικότητα. Αυτά όλα κύριε Αυτιά αφορούν ναι. στην ε, άσκηση δημοσίων πολιτικών. Ήταν δύσκολο να το κάνουν το, αυτό κύριε Καθηγητά βεβαίως, μου. διότι δύσκολο. δεν συνδέονται, είναι δύσκολο για αυτούς οι οποίοι, ενδιαφέρονται να αποδομήσουν τη συλλογικότητα για να ναι. μην ασκούν πολιτικές δημοσίου συμφέροντος για να ασκούν πολιτικές που έχουν να κάνουν με τα επιμέρους συμφέροντα Εσείς, κοιτάξτε, η έννοια ναι. του πολιτικού κόστου στην Ελλάδα ναι. τι σημαίνει, σημαίνει ότι δεν θέλουν να πολιτευτούν κατά το συμφέρον της κοινωνίας το, το πολιτικό κόστος έχει να κάνει με το τι θα πει ο συνδικαλιστής τη ΤΑΔΕ Περιοχή του κράτου. Τι έτσι. έχει να πει το τάδε συμφέρον, η τάδε ομάδα η οποία κινείται στι παρυφέ ή μέσα στο κράτο και το χρησιμοποιεί ω πριτανίο σύντηση. Αυτοί δεν θέλουν να αντιδράσουν. Πριτανίο σύντηση, είναι... είπατε. Βεβαίω. Είναι... Το κράτο έχει μεταβληθεί σε πριτανίο σύντηση όλων αυτών οι οποίοι είναι κυφίνε που ζουν ει βάρο Να, της να ρωτήσω κάτι. Για το 1 εκατομμύριο 100.000, 1 εκατομμύριο 120.000 είναι οι άνεργοι στον ιδιωτικό τομέα. Μίλησε κανείς, είπε κανείς τίποτα κύριε καθηγητά. Κανείς δεν είπε. Μα δεν, δεν, δεν βλέπετε πως διαφυλάσουν ω κόριο αφθαλμού το δημόσιο νομίζοντας ότι για να ασκήσουν πολιτικοί χρειάζεται να έχουν δημόσιες επιχειρήσεις. Συγχέουν όπως το 19ο αιώνα ο Μάρξ ας πούμε ή ναι. και οι φιλελεύθεροι ναι. σιχε, συνέχεια αλλά συγχαίουν και σήμερα την έννοια της πολιτικής ως πολιτικού συστήματος, με την έννοια του κράτους. Το, ε, όποιος κατέχει το πολιτικό σύστημα, κατέχει, έχει την παντοδυναμία της πολιτικής. Μάλιστα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά επειδή όμως δεν ασκούν την πολιτική με όρους ανταποκρισιμότητας προς την κοινωνία, mm. αλλά γίνονται όμοιροι μέσω τη πολιτική όλων αυτών των δυνάμεων, γι' αυτό ναι. και η παντοδυναμία των αγορών. Οι αγορές δεν είναι παντοδύναμες από μόνος τους Είναι γιατί η κοινωνία είναι σε πολιτική αδυναμία Είναι εκτός πολιτικού συστήματος Μάλιστα. Και οι πολιτικοί δεν έχουν να δώσουν λογαριασμό στην κοινωνία Κύριε Καθηγητά ε, Τα μεγάλα κόμματα μίλησαν για μια προσπάθεια Κάποια βαρύδια του νημονίου να καταπέσουν Δηλαδή η συνεχής μείωση μισθών ε, δεν μπορεί να πάει άλλο Συγχωρείτε, η μείωση των μισθών μπορεί να ανα, ανατραπεί χωρίς να συζητήσουμε, δεν λέω να μην το συζητήσουμε, ναι. είπα πριν τη γνώμη μου για το τι πρέπει να κάνουμε για το μνημόνιο, ναι. αλλά μπορεί κάλλιστα να μην χρειαζόταν από την αρχή και να μην χρειάζεται ναι. και τώρα, ναι. να μειώσουν τους μιστούς αντλώντας φόρο από τους φοροφυγάδε οι οποίοι Μεστε. έχουν ήδη την περιουσία κατατεθειμένοι στα διάφορα σημεία των τραπεζών ή... Σε άλλο, άλλη Για μορφή. Τι, γιατί το... δεν κάνουν διασταυρώσει να πούνε έλα. Εδώ. <συσίλωση> γιατί θα βρουν του ίδιου και του παρέα του. Γιατί δεν του ενδιαφέρει η κοινωνία. Η κοινωνία θα ψηφίσει με βάση αυτό που θα αποφασίσουν οι μηχανισμοί. Γι' αυτό και βλέπετε του διαφόρους να βγαίνουν με έπαρση να λένε ότι δεν κυβερνούν με βάση τι δημοσκοπήσεις Τι είναι οι δημοσκοπήσεις Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι η βούληση τη κοινωνία. Σαφή. Λοιπόν, κύριε καθηγητά αυτή την ώρα τι πρέπει να αλλάξει το κράτο, με ρωτάνε οι τηλεθεατές. Θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα ασφάλεια του πολίτη. Θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα υγεία του πολίτη. Θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα παιδείας του πολίτη. Θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα τη καθημερινότητα. Οι δήμοι σαπίζουν με χρέη. Τα νοσοκομεία έχουν καταρρεύσει. Ε, τα σχολεία φωτοτυπίε αντί για βιβλία. Μάλιστα χαλάσανε και τα φωτοτυπικά όλων των σχολείων από την υπερχρέση φωτοτυπιών. Οι συγκοινωνίε φούρνος, χαλάσανε τα αυτά, κλιματιστικά. όλα αυτά που λέτε, αυτά είναι λύνονται, λύνονται με μία, μία και μόνο πράξη. Ποια? Με το να μπει σύστημα ελέγχου, ναι. υποχρεωτικότητας ναι. προς τη δημόσια διοίκηση, όλες τις βαθμίδες, ναι. και εξαναγκασμού όσον όσων δεν έχουν την ανάλογη πρόθεση, να λειτουργήσουν κατά το δημόσιο συμφέρον, να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Υπάρχουν εκεί οι δημόσιοι υπάλληλοι, επειδή υπάρχει η κοινωνία για την οποία προορίζονται. Ναι. Δεν είναι εκεί για να υπηρετούν τους πολιτικούς, αλλά να υπηρετούν την κοινωνία. Ούτε τους εαυτούς τους. Σήμερα η δημόσια διοίκηση αποτελείται ακόμη από θύλακες που λαιλατούν το κράτος, λαιλατούν το δημόσιο αγαθό, και λαιλατούν και την κοινωνία. Και, Σε... την, και την κάνουν να δεινοπαθεί. Προσέξτε. Πρέπει οπωσδήποτε οι έκτακτε συνθήκε. Δεν μπορεί κανεί να προσφέρει λουκουμάκι mm. το πρωί στον υπάλληλο για να τον παρακαλέσει να κάνει τη δουλειά του. το κάνει. Πρέπει, όχι, πρέπει να εξαναγκαστεί αν δεν θέλει. Και αυτό ο οποίο θέλει να, να έχει τη θεσμική βάση. Να, να, να αλλάξει δουλειά, Σημαίνει και εγώ, ότι, δηλαδή. ότι πρέπει να υπάρχει προσωπική αστική και ποινική ευθύνη του υπαλλήλου ναι. με αυστηρότητα εφαρμοσμένη. Με αυστηρό έλεγχο και συγχρόνω με το ερώτημα τη απόλυση. Ποιο τον πληρώνει, Ο πολίτη. Ο, πολίτης. ο διπλανό. Αλλά για να έχει ο, ο υπάλληλο αυτή, ναι. αυτή την πολιτική κατεύθυνση, πρέπει ο πολίτη να αποκτήσει δικαίωμα ενόμου συμφέροντος. Να μπορεί να υπάρχει όργανο που θα μπορεί να απευθύνεται για την αδικία ή για την καθυστέρηση ή για την κολυσιεργία του υπαλλήλου ναι. από το απλό χαρτί μέχρι τη μεγάλη επένδυση. Και να ζητάει ευθύνε που θα έχουν μέσα σε κλάσμα χρόνου, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδε, ε, αποτέλεσμα για τον υπάλληλο και για τον ίδιο τον. Αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, εάν συνεχίσουμε, μου έλεγαν τις προάλλες αν συνεχίσουμε αυτή τη διάλυση, ε, πού θα πάμε, Ποιο θα έρθει να επενδύσει και δωρεάν να δώσουμε την εργασία μα και τον πλούτο μα. Ο... Και μου έλεγαν ότι υπουργό, στον οποίο πήγε κάποιο επενδυτή. Του είπε εγώ θα σου λύσω τα δικά μου θέματα αλλά επειδή άπτεται και τις αρμοδιότητες άλλων υπουργείων στην εποχή Παπαδήμου σας συμβουλεύω να πάτε στον κύριο Ράιχεμπαγ Ρα... Ρα... για να συντονίσει όλους τους υπουργούς να βγει το αποτέλεσμά σας. Είναι δυνατόν. Μάλιστα, αυτό μάλιστα. είναι τραγικό. Μάλιστα, μάλιστα. Διότι δεν ξέρει το δημόσιο. Δυόμιση χρόνια μετά την κρίση. Δεν ξέρει το δημόσιο. δεν ξέρει. Ό, δεν, ξέρει δεν θέλουν δεν θέλει. να το αναμορφώσουν μάλιστα, το μάλιστα. δημόσιο. Μάλιστα. Δεν θέλουν να αγγίξουν αυτό τον πυλώνα τη δική του λοιπόν, παντοδυναμία και τη. Αυτό μόνοι μα δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, κύριε Γαλιά. Όχι δεν μπορούμε. μπορούμε. Φέρνουν Γάλλου, του οποίου του εξαπάτησαν μάλιστα από ό,τι έχω αντιληφθεί, για να προτείνουν μέτρα αναμόρφωση τη δημόσια διοίκηση. Και ξέρει τι κάνουν κάνουν αξιολόγηση των υπαλλήλων. Δεν το πιστεύω. Εξηγούσα τις προάλλες, τους εξηγούσα ναι. τις προάλλες ότι οι Έλληνες υπαλλήλοι, επειδή γνωρίζω και τη γαλλική δημόσια ναι, ναι. Έγιση, είναι σε πολύ περισσότερα επίπεδα ανώτεροι από τους Γάλλους. Οι Γάλλοι δεν ξέρουν μια ξένη γλώσσα. Άρα, άρα κύριε καθηγητά, αυτοί αυτοί... Και, λέω, και έχουν προσόντα διδακτορικά αλλά είναι παγιδευμένη μέσα στη λογική αυτή του συστήματος. Ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης Άρα λοιπόν, χρειάζεται. το πρώτο στοιχείο που λέτε και το λέτε πολλά χρόνια κύριε καθηγητά. Θυμάμαι επί Κωνσταντίνου Καραμαλή ο συγχωρεμένο ο Κωνσταντίνο Καραμαλής ήταν στη δημόσια διοίκηση σπαθή, έτσι. Μα βεβαίως. Σπαθή. Είχε, είχε κατεξαίρεση ναι. από την σταθερά αυτού του κράτους που είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ναι. κατά εξαίρεση, είχε επιχειρήσει να δημιουργήσει ένα κράτο το οποίο να λειτουργεί προ το συμφέρον του πολίτη. Μάλιστα. Μάλιστα. Με πολιτικέ κατευθύνσει συγκεκριμένε, αλλά να έχει αποτελεσματικότητα σε αυτό που αποτελεί δημόσιο Μάλιστα. συμφέρον. Ο κύριο Τσιάντο λέει συγχαρητήρια. Ο καλεσμένο σα είναι εξαιρετικό. Ε, Επίση, ο Κώστας λέει: Δεν θα έπρεπε να είναι λιγότεροι βουλευτέ. Βουλευτέ δεν έπρεπε να είναι λιγότεροι. Εντάξτε, δεν είναι. Και χίλιοι να ήταν και εκατό να ήταν Εάν ναι. αυτή είναι η πολιτική τους κατεύθυνση Να οικοδομούν ένα ιδιοποιημένο Σπάταλο ναι. Και να εμένουν στη σπατάλη αυτή Στην κρεπάλη Γιατί πρόκειται πριν Σε αυτό που συμβαίνει σήμερα Στην περίοδο της κρίσης Έτσι, θα, ε, Ήταν άνευ σημασία Σημασία έχει να αλλάξει Το πολιτικό σύστημα Ώστε είτε λίγοι είτε πολλοί Που βεβαίω ναι. δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί Να λειτουργούν προς την κατέστηση του δημοσίου συμφέροντος. Εσείς λέτε το να γίνουν οι 300 και 200, είναι πολύ πιο προτιμότερο να φτιάξει το σύστημα ολόκληρο και αργότερα γίνει και αυτό, Όχι, αλλά προτεύει πάνω απ' όλα η ποιότητα. Θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει, ναι. να εξαναγκαστεί να πολιτεύεται κατά το συμφέρον της κοινωνίας, Μάλιστα. που σημαίνει να καταργηθούν όπως είπαμε οι νόμοι που τους δημιουργούν ε, υπέρβαση από το δίκαιο, Έτσι. Ε, να, μπορεί να τους, να φοβούνται. Κύριε Αυτιά, δεν υπάρχει κανείς στον κόσμο ναι. που εάν του δώσετε να διαχειρίζετε εν λευκό και χωρίς να τον ελέγχετε ένα μεγάλο χρηματικό ποσόν, μετά από ένα-δύο χρόνια που θα πάψει να σκέφτεται ότι σας είναι ευγνώμων, ναι. να μην κλέψει. Μάλιστα. Είναι απλό. <laughs> Τώρα, θέλω να σταθώ... Στο άλλο που λένε οι πολίτες, είναι δυνατόν ο πολίτης να πηγαίνει στο δικαστήριο να πάσα στιγμή και ο κύριος πολιτικός στα πέντε χρόνια να διαγράφεται η όποια ποινή του, η όποια, η όποια... Εάν γίνουν εκλογές αύριο το πρωί, ε, σημαίνει ότι διαγράφεται και σε ελάχιστο χρόνο. Δεν χρειάζεται να περιμένει ούτε τα πέντε. Αυτά τα άρθρα του συντάγματος πρέπει να ανασταλούν και αυτοί. Είναι απαράδεκτα Το ίδιο το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή Αν το πιάσετε στα χέρια σας θα δείτε ότι είναι ένα κουρελόχαρτο Σε σχέση με την βασική αρχή Την οποία διακονεί Διακηρύσει Ο υπέρτατος νόμος του κράτους Βεβαίως λέτε εσείς ο Παραβιάζεται ο Όλα αυτά Να είναι παράβαση της βασικής αρχής. Η αρχή της ισότητα των πολιτών δεν διακρίνει, δεν διακρίνει τον πολιτικό. Μπράβο. Γιατί κάνουν τις εξαιρέσεις. Δεν Το ίδιο ισχύει έτσι. και έτσι. στην καθημερινότητά μας. Έτσι. Βλέπετε ότι όταν θα περάσει ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος υπουργός, ο κύριος πρωθυπουργός, Σταματάει η κυκλοφορία στου δρόμου. Γιατί πρέπει να σταματήσει, Αν κυρίαρχο είναι ο λαό. Ο λαό προηγείται. Παρόντο του λαού, του πολίτη, δεν υπάρχει αντιπροσωπευτική λειτουργία. Τι να κάνουμε, εκπίπτει. Δεν γίνεται να σα έχω ορίσει να κάνετε ένα συμβόλαιο για λογαριασμό μου και να πω την τελευταία στιγμή ότι εγώ θέλω να είμαι παρόν και εσεί να πείτε πήγαινε σπίτι σου, δεν σε δέχομαι. Σαφή. Είναι ο Γιώργο Ογκοτογιώργη, είναι ο καθηγητή πολιτική ε, επιστήμη. Και βέβαια, όπω αντιλαμβάνεστε, στο βιβλίο του Κομματοκρατία και Δυναστικό Κράτο, Μια ερμηνεία του ελληνικού αδιεξόδου, τρίτη έκδοση. Τώρα πρέπει να έχει πάει η τέταρτη, η πέμπτη, δεν ξέρω πώ. Πόσο... Νομίζω είναι η τέταρτη, η πέμπτη. Η τέταρτη, η πέμπτη ε, τέταρτη έκδοση. είναι οπωσδήποτε. Δεν ξέρω αν είναι πέμπτη. Τα λέει έξω από τα δόντια, επίκαιρο όσο ποτέ. Κύριε καθηγητά, μιλούσατε για εθνική ταπείνωση. Ναι, θα, θα μου επιτρέψετε να σας πω δύο παρατηρήσεις ε, που νομίζω έχουν μεγάλη σημασία Η πρώτη που ε, περιέχει συμβολισμό ουσίας είναι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν προκύψει αν θέλει να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλους όρους ναι. εκτός του ότι πρέπει όπως είπαμε να πάρει, να έχει εξαγγείλει τουλάχιστον ένα άλλο πρόγραμμα Μάλιστα. για το κράτος και να πάρει την κοινωνία μαζί της, το κοινωνικό αποτέλεσμα, θα πρέπει πριν ξεκινήσει να αξιώσει το εξή για λόγου συμβολισμού. Να αντικατασταθούν αμέσως οι τρεις τη τρόικα οι οποίοι συμβόλισαν την ταπείνωση, μία συμπεριφορά που Αυτό το λένε όλοι οι Ευρωπαίοι, ναι. όλοι οι Ευρωπαίοι βρήκαν να εκτονώσουν τον πολιτισμικό ρατσισμό και το σύνδρομο της απεικιοκρατίας πάνω στην Ελλάδα για να νομοποιήσουν την πολιτική τους και που πρέπει όμως για λόγους ηθικής τάξεως για αυτή την κοινωνία που ταπεινώθηκε ανετίως εξαιτία τη δουλικότητας των πολιτικών να αποκατασταθεί στο συμβολικό και πρέπει να αντικατασταθούν να μην το... ξαναπατήσουν στη χώρα Ξα, σε αυτά τα σημεία που λένε περιβεείς υπάλληλοι που Ξα... δεν του αναγνωρίζει κανείς το δρόμο να έρχονται να ταπεινώνουν ολόκληρο Πρωθυπουργό Τώρα, και να το αποδέχεται είναι ντροπή θέλω να μου είναι πείτε, ντροπή τους. Θέλω πείτε το εξή. αυτά τα σημεία που θέλουν να τα καταφέρουν θα τα καταφέρουν με τις προτάσεις που έχουν γιατί οι περισσότεροι συμφωνούν εάν, τα περισσότερα κόμματα εάν ξεκινήσουν επειδή ναι. η Ευρώπη είναι έτοιμη τώρα, του τρόμαξε επαναλαμβάνω η Μάλιστα. κοινωνία Είναι έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις Εάν ξεκινήσουν από την εσωτερική κάθαρση και την ανασυγκρότηση που θα ναι. εξαγγείλουν και θα την εννοήσουν Με ανέα πολιτική θα έχουν ήδη στις αποσκευέ τους ένα τεράστιο επιχείρημα όλοι για μαζί, έτσι. κερδίσουν όλα τα άλλα Ένα ή έτσι. Όλοι, μαζί. όλοι μαζί, καλύτερα όλοι μαζί Ένα τελευταίο όμως που έχει τεράστια ναι. σημασία ναι. το εκλογικό σύστημα να πάψει η αριστερά να λέει ότι η απλή αναλογική φέρνει τα κόμματα πιο κοντά στην κοινωνία. Η απλή αναλογική ε, οδηγεί σε μεγαλύτερη αυτονόμηση του παρασκηνίου μέσα στη Βουλή που δημιουργεί απόσταση από την κοινωνία. Πλειοψηφικό με μικρή περιφέρεια. Να... Η κοινωνία να αποφαίνεται και να ξέρει τι αποτέλεσμα θα βγάλει. Μάλιστα. Μονοεδρικέ τύπου Βρετανία. Και κυρίω να πάψουν οι καταδολεύσει του συντάγματο του Ιδίου. Μάλιστα. Με την κατάργηση τη ισότητα, τη ψήφου, με τα λευκά κλπ. και να συνεκτιμάται η αποχή. Σαφή. Σαφής. Γιώργο Κοντογιώργη, καθηγητή πολιτική ε, επιστήμης, ε, Χρήσιμο όσο ποτέ, ιδίω κάτω από αυτέ τι περιστάσει. Το πιο σημαντικό που άκουσα από το πρωί από αυτό τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που μαθαίνει γράμματα τα παιδιά όλου του κόσμου, πολιτική επιστήμη, είναι ότι κύριοι χρειάζεται τι? Μια εθνική αντιμετώπιση της κατάστασης. Κύριε, Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου λυπάμαι που δεν σας είχα καθηγητή. Εγώ είμαι τη νομικής. Κι εγώ της νομική ήμουν, στις βασικές σπουδέ. Ναι. Συναντηθήκαμε στους ίδιους καθηγητές επόμενο. Ναι, αλλά σεις γίνετε καθηγητής, εγώ δεν έγινα Εσείς γίνετε στο κλάδο σας κορυφαίος Είχα συμφοιτητή το Λοβέρδο Το Βενιζέλο, γίνανε καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου Και προκόψαμε Το Αβραμόπουλο, τη Βούλτεψη Το Θοδωρή, το Δρακάκη Τη Βύση Πολλοί <laughs> κόσμοι Όλοι γίνανε διάσημοι ε, για όνομα του Θεού, εγώ θέλω να είμαι άνθρωπος ζυμπλανής πόρτας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Να είστε Γιώργος κοντο Γιώργης, έτσι έχουν τα πράγματα. Να είστε καλά.